Στοίχη 11-17. Η ανάσταση του Ιού της χείρασε ναϊν 11. Και στον κατόπιν χρόνων συνέβη να πηγαίνει ο Ιησούς ισκάπιαν κάποιαν πόλην που έλεγε να ναϊν Και πήγαιναν μαζί του οι μαθητέ του, οι οποίοι ήταν αρκετοί και πλήθος λαού πολλοί. 12. Μόλις δε πλησίασαν εις την πύλην της πόλεως κηδού, έβγαζαν έξω πεθαμένο που ήταν μονάκριβος ηός στην μητέρα του. Και αυτή το χείρα μη έχουσα κανένα άλλον προστάτην. Και λαός πολλής από την πόλη ή το μαζί με αυτήν παρακολουθών με πολλή συμπάθεια την κηδείαν. 13. Κι όταν την είδε ο Ιησούς την ελυπήθη και βέβαιος περί του ότι με το λίγον ο Υιός της θα είπε. Μην κλαι. 14. Κι αφού επλησίασεν, ίγγισε το φέρετρον. Εκείνοι δε που το εβάσταζαν, εστάθησαν. Και είπε ο Ιησούς, νεανίσκε, εισέ ομιλώ, σήκω. Δεκαπέντε. Και ο νεκρός ανεσηκώθηκε κάθισε ζωντανός επί του φερέτρου και ήρχισε να ομιλεί. Και ο Ιησούς τότε τον και είναι στη μητέρα του. 16. Εκυρίευσε δε φόβος όλους, διότι στάνονται την παρουσίαν θείας δυνάμεως, εν μέσω της αμαρτολότητος και αναξιότητος αυτών και δόξαζαν τον Θεόν και έλεγαν ότι προφήτης μεγάλους ανεφάνει μεταξύ μας και ότι ο Θεός επεσκέφθη το λαό του για να προστατεύσει Αυτόν. 17. Και διεδόθη η φήμη της Αναστάσεως αυτής του Ιού τη Χίρας εις όλη την Ιουδαίαν περί του Ιησού και εις όλας τας γειτονικάς χώρας που ήσαν τριγύρω από την Ιουδαία